Μάθημα ενδέκατο Παρακαλώ, γκαρσόν Ελάτε εδώ Ορίστε, τι θέλετε Εγώ ένα καφέ με λίγη ζάχαρη Και ένα ποτήρι κρύο νερό Εσύ, άνα, θέλεις ένα γλυκό Όχι πάνω Θέλω μόνο μια λεμονάδα χωρίς ζάχαρη Α, ξέρω Ιδιαίτερα. Γιάννη, εσύ σίγουρα ένα παγωτό, ε Όχι γιατί κάνει κρύο ακόμα τι πάστες έχετε διάφορες πάστες αμυγδάλου σοκολατίνες και πολύ ωραία γλυκά ταψιού τότε ένα κανταήφι και εσείς κύριε εγώ μια ζεστή τυρόπιτα. δυστυχώς δεν έχουμε δεν πειράζει φέρτε μου ένα ούζο με μεζέ επέκταση Γράφω ένα γράμμα Το βάζω μέσα στο φάκελο Γράφω τη διεύθυνση Κολώ το γραμματόσημο Ρίχνω το γράμμα στο γραμματοκιβώτιο Ο καφές είναι πολύ πικρός Ο μπακλαβάς είναι πολύ γλυκός Ένα ποτήρι νερό Ένα φλιτζάνι τσάι Ένα φλιτζάνι καφέ Ένα φλιτζάνι γάλα Δείξε τους φίλους Τους δείχνω Δείχνω αυτούς. Δείξε τις κούκλες. Τις δείχνω. Δείχνω αυτές. Δείξε τα μαντήλια. Τα δείχνω. Δείχνω αυτά. Πού μένεις Αλέξανδρε. Η διεύθυνσή μου είναι κύριο Κώστα Αλεξίου οδός Ακαδημίας αριθμός 63 Αθήνα. Πώς το λένε αυτό ελληνικά Ποιο αυτό Το λένε δέντρο με φύλλα και λουλούδια Και αυτό που είναι επάνω Το λένε πουλί Το πουλί έχει φτερά Φεύγεις αύριο το πρωί Ναι αύριο το πρωί Φεύγω για την Αγγλία Η αριθμή 1010. 1821 1977 2000 3000 10.000 20.000 100.000 10 χιλιάδε, ένα εκατομμύριο, ένα δισεκατομμύριο. Κάθισε μπροστά μου. Στέκομε μπροστά σου. Κάθισε πίσω μου. Στέκομε πίσω σου. Κάθισε δεξιά μου. Στέκομε δεξιά σου. Κάθισε αριστερά μου. Στέκομαι αριστερά σου. «Χρειάζεστε πολλούς φακέλους» «Ναι, δώστε μου μερικούς» «Χρειάζεστε πολλές χαρτοπετσέτες» «Ναι, δώστε μου μερικές» «Χρειάζεστε πολλά χαρτομάντιλα» «Ναι, δώστε μου μερικά» Ο νικοκύρης πληρώνει το λογαριασμό της δεΑΗ Η νικοκύρα πληρώνει το λογαριασμό του οτέ Ο πελάτης Πληρώνει το λογαριασμό της εταιρίας Ιδάτων. Η πελάτησα πληρώνει το λογαριασμό της ΔΕΗ. Δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Οργανισμός τηλεπικοινωνιών Ελλάδας. Ανώνυμος ελληνική εταιρεία Ιδάτων. Φέρε μου σε παρακαλώ ένα γλυκό του κουταλιού. Το φέρνω. Φέρτε μου σας παρακαλώ ένα γιαούρτι. Το φέρνω. Φέρε μου σε παρακαλώ ένα μπουκάλι κρασί. Το φέρνω. Φέρτε μου σε παρακαλώ ένα ποτό. Το φέρνω. Φέρε μου σε παρακαλώ μια πετσέτα. Τη φέρνω. Φέρτε μου σε παρακαλώ μια χαρτοπετσέτα. Τη φέρνω. Φέρε μου σε παρακαλώ μια φέτα ψωμί. Τη φέρνω. Θέλω να στείλω μια κάρτα στην ανιψιά μου για τη γιορτή τη Θέλω να στείλω ένα γράμμα στην ανιψιά μου για τα γενέθλιά της. Στείλε στον ανιψιό μου για τον αραβόνα του. Στείλε λουλούδια στον ανιψιό μου για το γάμο του. Στην πολυκατοικία μας ένας μπακάλις κάθεται απέναντί μας. Στην πολυκατοικία μας ένας έμπορος μένει πλάι μας.